Οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους Ότι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιγιάλειας οι οποίοι θα αποκλείσουν από τις 5 ως 7 τη Νέα Έθνική Οδό Κορυνθου Πατρών στο ύψος του Αιγείου Αθανασία Σταμοπούλου, Ερτ στο χορό των κινητοποιήσεων του αγροτικού κλάδου μπαίνουν και οι αγρότες της Ρόδου. Η μορφή των κινητοποιήσεων θα αποφασιστεί τις επόμενες ημέρες σε συνέλευση που θα πραγματοποιήσουν. Για την ΕΡΤ Ρόδου, Χριστίνα Μέγα. Παραμένουν στον μπλόκο στα μεγάλα χωράφια οι αγρότες των Χανίων που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Μάλιστα στις 12 το μεσημέρι προχωρούν σε ολιγό όρο αποκλεισμό της Εθνικής Οδού. Για την ΕΡΤ Χαν Τραγικό σε ετροχείο δυστύχημα βρήκε στο δρόμο Καρμανιόλα Πάτρας Πύργου ένας 35χρονος από τα Λεχενά που πήγαινε στο νοσοκομείο του Ρίου για να δει το νεογέννητο παιδί του. Είναι ο πέμπτος νεκρός στο δρόμο αυτό την τελευταία εβδομάδα για την έρτ Πύργου Ζαχαρίας Μαντάς. Ο σύλλογο για τη Σωτηρία του Ερημίτη καλή τους φορείς και το λαό της Κέρκυρας η παράσταση διαμαρτυρίας αύριο 5η στις 12.30 το μεσημέρι έξω από το ξενοδοχείο Κορφού Παλάς που θα καταλήξουν οι εκπρόσωποι της εταιρείας NCH Capital. Για την Αρτ Κέρκυρας, Λίγκουργος Κιαδόπουλος. Από του ελέγχου που διενύργησε το κλιμάκιο του κελπνός στο νοσοκομείο Ζακίνθου δεν προκύπτει, σύμφωνα με αξιόπιστε πηγέ, ενδονοσοκομιακή λίμωξη στα χειρουργεία. Ερτε Ζακίνθου, Πέτρο Πομόνια. Κινητοποιήσει πραγματοποιούν αύριο οι γονεί των μαθητών του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ιωαννίνων και των παρακείμενων βρεφονιπιακών σταθμών, διαμαρτυρόμενοι για την τοποθέτηση και αρέα κινητή τηλεφωνία του σχολείου. Σωτήρη Αργύρη, Ερτε Ιωαννίνων. Το ντοκιμαντέρ τη Ελληνίδα φοιτήτρια που καταγράφει τι δραματικέ επιχειρήσει των λιμενικών στη Λέσβο να σώσουν πρόσφυγες προκρίθηκε χθε την τελική πεντάδα στι υποψηφιότητε των Όσκαρ. Η τελική επιλογή και η απονομή θα γίνει στι 26 του Φλεβάρι. Για την Ερταγέου, Μερσίνη Τζινέλη. Ζητά την πλήρη αυτοπλοϊκή κάλυψη των νησιών του νομού ο βουλευτή Σάμου Δημήτρη Σεβαστάκη με επιστολή του στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλία. Σάμο για την Ερταγέου, χάρη Ζαβουδάκη. Ο Δήμος Ικαρίας, εν ώψη της επικείμενης συνεδρίας του Συμβουλίου Ακτοπλαϊκών Συγγινωνιών, ζητά τη θετική παρεμβασή του με τη δρομολόγηση αξιόπλοου πλοίου που να προσεγγίζει και το λιμάνι του Ευδήλου. Γιώργος Βιτσαράς, από την Ικαρία, για την Ερτεγέου. Νέα εποχή έρχεται σε απομακρυσμένες και ορνές περιοχές με τη λειτουργία και εφαρμογή των νέων ευζωνικών δικτύων στο πλαίσιο του προγράμματος Rural στο οποίο θα αυεργετηθούν 3.700 οικισμοί και 500 κάτοικοι όπως ανέφερε ξεκινώντας τη διήμερη περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία ο υπουργό Ποιοφιακής Πολιτική Νίκος Παπάς για την Ερτ Κοζάνης, Δέσποινα Αμαραντίδου Παγώνει στην προηγούμενη ένδειξη Δημήνου την κατανάλωση νερού η δημοτική επιχείρηση ίδρυυση και αποχέτευση τρικάλων για το σύνολο των καταναλωτών λόγω των έντονων χιονοπτώσεων και του παγετού που επικράτησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τρίκαλα Αλέξανδρος Ζαότσο, Δίκτυο Θεσσαλία τη η μείωση της υπερκατανάλωσης νερού, η έλεγχη σε υδραυλικές εγκαταστάσεις σπιτιών και στο κεντρικό δίκτυο για διαρροές και η αποκατάσταση αυτών θα δώσουν λύσεις στα προβλήματα υδροδότησης που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι τοπικές κοινότητες Σταυρού, Προδρόμου, Μυρίνης, Μακριχωρίου και Αγίου Θεοδόρου όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Δήμο Καρδίτσας. Για απόλυση και όχι παρέτηση του Αντώνη Ξηρού από τη θέση του νομικού συμβούλου της ΔΕΙΑΜΠ κάνει λόγο ο πρόεδρος του ΔΕΛΤΑ ΣΥΓΜΑ της επιχείρησης σε σημερινή του ανακοίνωση τονίζοντας ότι ουδεμία πολιτική θέση κατήχε ο κύριος Ξηρός και η σχέση του με την επιχείρηση ήταν μόνο υπαλληλική. Για την Ερτβόλου Μαρία Δημητρίου. Τη σχολική τσάντα ενό 11χρονου κοριτσιού άρπαξε άγνωστο άντρα σε συνοικία τη Λάρισα. Το παιδί τρομαγμένο ενημέρωσε του γονεί του, οι οποίοι κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία. Εμπ Λάρισα, μήνα Μαυρογιάννη. Ένα νέο ναρκωτικό που περιέχει ηρωίνη, αμφεταμίνη και έκσταση, το οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, εντοπίστηκε χθε στο Ηράκλειο. Τα 230 γραμμάρια που είχαν στην κατοχή του τρία άτομα μοιάζουν με καστανή ζάχαρη. Από την Νέα Τυρακλείου, Σταυρούλα Κατσουλάκη. Έξι τμήματα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Εύρωπη πιστοποιήθηκαν με Άιζον 901-2008 για τη διαχείριση ποιότητας των υπηρεσιών τους και τη συμμόρφωσή τους στις σχετικές κανονιστικές, νομοθετικές και συμβατικές απαιτήσεις. Ερτοριστιάδας Ολίγο Ορφανίου. Ο Γεωργιανός Διεθνής Προπονητής Σκακιού Χαραλαμπίδης Τενσκής θα αγωνιστεί συγχρόνως απέναντι σε 20 σκακιστές την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου στο Ναύπλιο. Πρόκειται για αγώνες που οργανώνονται από το Εργατικό Κέντρο της Περιοχής και τον Γεωργιανό Σύλλογο Αργολίδας. Για την Ερτ Τρίπολης, Πέγκι Ήταν οι ειδήσει από την Περιφέρεια σε τίτλους.